Σε αυτή την πρακτική θα εξασκηθούμε φέρνοντας την προσοχή μας στις αισθήσεις του σώματος, όπως είναι τώρα. Είναι ένας τρόπος να φροντίσουμε τον εαυτό μας, γνωρίζοντας καλύτερα το σώμα και να εξοικειωθούμε, να συμφιλιοθούμε με τις αισθήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινώντας παίρνουμε μια άνετη και σταθερή θέση, είτε σε καρέκλα είτε ξαπλωμένη, νιώθοντας την επαφή με το έδαφος που μας κρατάει. Τα μάτια μπορεί να είναι απαλά, κλειστά ή ανοιχτά, με το βλέμμα χαμηλωμένο και ήπιο. Θα πάρουμε αρχικά μια αργή, βαθιά, συνειδητή αναπνοή, εισπνέοντας καλά από τη μύτη και πνέοντας από το στόμα. Και θα ξεκινήσουμε φαίνοντας την προσοχή μας στο κεφάλι. Την πίσω πλευρά. Πάνω. Το μέτωπο. Τους αγώνης. το λαιμό, τους και τα χέρια μέχρι κάτω τις παλάμες νιώθοντας και τον κορμό Από την πάνω πλευρά μέχρι την κάτω πλευρά. Μπροστά. Το στήθος. Την κελία Και την πίσω πλευρά. Τις ομοπλάτες, πιο κάτω κατά μήκο της σπονδυλικής στήλη, την οσφυγική χώρα, ίσως στην επαφή με την καρέκλα και το έδαφος, τους μυρούς, τις γάμπες, Τα πόδια και αναγνωρίζοντα αν υπάρχουν σε κάποιο σημείο αισθήσεις που είναι πιο έντονες και τραβούν την προσοχή μας. Ίσως σε κάποια σημεία υπάρχει δυσκολία. ή παρατηρώντας αν υπάρχουν κάποια σημεία ή περιοχές στο σώμα που δεν αισθανόμαστε κάποια αίσθηση, Νορίζοντας ότι και αυτό είναι φυσιολογικό. Και τώρα φαίνοντας την προσοχή μας ολόκληρο το σώμα όπως είναι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θέση. Ένας ολόκληρος οργανισμός που αναπνέει. Ολοκληρώνοντας, θα πάρουμε μια βαθιά συνειδητή αναπνοή... Ισπνέοντα αργά και εκπνέοντα πλήρω.